Στο γραφείο Τα έγγραφα μου Εντός οθόνη, Ο κάλος ανακύκλωση Εντός και εκτός Ο Κέρσορας ξανά εκτός, Τον επαναφέρω κλείνω Είναι η μέρα Έχει φως Εργάζομαι για να yeah. σε ικανοποιήσω. Φτάνει απόγευμα Κάπως σκοτεινιάζει Μυρίζω ανάμνηση με Σταυρώνομαι σε αυτή κι α μη σταυρώνομαι γι' αυτήν. Νιώθω άζαζα. Ταυτόχρονα παγώνω, υδρώνω, ερεθίζω εντάξει, ερεθίζω χαμογελάω. Τρίβω τον ατύχημα στο δίκτυο, κατσουφιάζω, τριπάω μύτη με μύτη, μολυβιού, λίγο ματώνω. Η, η, η, η γόμα στο πίσω μέρο αναλαμβάνει, σβήνει την πληγή, σβήνει τα μάτια, σβήνει τα χειλή, σβήνει το κεφάλι, σβήνει το λαιμό, το σώμα, τα χέρια, τα πόδια, στη συνέχεια τα έπιφλα, τη κάμερα που μα κατέγραφε, τι πόρτε, το κτίριο, σβήνει του δρόμου, σβήνει τα φανάρια πλατείες, στους πεζούς, στις πολυκατοικίες σβήνει την πόλη ολόκληρη, επεκτείνεται στη χώρα σε κάθε χώρα, τη σβήνει, τη σβήνει σβήσε, σβήσε, σβήσε, στον πλανήτη, μετά ολοκληρώνει σταματάει, σπάει στο κενό, το σώμα που ανήκει, τρέχει να το σβήσει πριν εκείνο πέσει, πριν εκείνο ξεκινήσει να σχεδιάζει από την αρχή, τα καταφέρνει ορείται ακόρεστη, ακούραστη, μομμ Μόνοι, σκέφτεται, με σκέφτεται, φουσκώνει, φουσκώνει, σκάει, γίνεται πολλά κομμάτια, το ένα σβήνει το άλλο, μένει ξανά μονάδα, φου, φουσκώνει, φουσκώνει, σκάει, σκάει, σκάει, ξαρασκάει, σκάει και σκ, ξαφανίζεται. Σκ, σκ, σκ, σκ, σκ, σκ, σκ,